Είδατε οι πρωινοί τηλεθεατές, πολλά σε πολλά πρωτοσέλιδα ήταν ο ιερός νεός του Άγιου Δημητρίου στο Βίρονα για ένα θαύμα που συντελείται εκεί με την εικόνα της Παναγίας. Είμαστε Βίρονα, Άγιος Δημήτριος, εδώ πίσω η εικόνα που βλέπετε είναι η Παναγία Παρηγορήτρια. Μάλιστα. Στην ημέρα του γενεθλίου τη, 8 του μήνα, δάκρυσε. Βρήκατε μπάστα, τώρα Καθάρισα την εικόνα εκεί, την καθάρισα και έβλεπα από μέσα κάτι έτρεχε. Το καθάρισα εννοώ ότι είναι εξωτερικό, γιατί την καθαρίζουμε συνεχώς λόγω κορνού. Και μετά βλέπω το οριστερό της μάτης να τρέχει μέχρι κάτω, με έπιασε ρίχος, σταθήκαν τα πόδια μου εκεί, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα Έχουμε θαύμα, όπως ακούσατε. Όχι εκεί που πρέπει και όχι εκεί που το περιμένουμε, αλλά στο Βύρονα. Άσχετη περιοχή, χωρί κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ο Βύρονα. Αλλά να έτυχε εκεί να δακρύσει η εικόνα σήμερα το πρωί. Τα μάθαμε όλα αυτά, παρακολουθώντα την πρωινή εκπομπή του Sky. Ε, στο Βύρονα, λοιπόν, ήταν το συνεργείο, ο ρεπόρτερ εκεί να μιλάει με την κυρία, ότι ήταν νεοκόρος να μιλάει και με τι άλλε κυρίες Έχουμε σε εξέλιξη θαύμα. Ε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό Για το παγκάρι της εκκλησίας μου Δημοκάτη Πώς θερμηνεύεται Γιατί δάκρυς η εικόνα Θα ένα, Θαύμα ήταν αυτό το πράγμα Μήνυμα αλλά... θέλει να μας στείλει Θερμηνεύεται ρε Γιώργο τώρα αυτό Θερμηνεύεται Γιώργο τώρα αυτό Εγώ το είδα 17, 17 Ιουλίου της Αγία Μαρίνης το θαύμα αυτό και έψαχνα την εικόνα την Παναγία την Παριγορίτρια ναι. μέσα στο, στην Αγία Μαρίνα και μου λένε δεν έχουμε εδώ αυτή την εικόνα. Η νύχτα άκουγα του ήμουν της Παναγίας. Τελικά το είδα αυτό στο ίντερνετ και ήρθα εδώ μάρς, σήμερα. Μάρς. Αυτή η κυρία είναι μια προσκυνήτρια που έχει πάει εκεί και όπω λέει η ίδια το έχει δει το θαύμα πριν ακόμα γίνει στη συγκεκριμένη εκκλησία. Δεν μα είπε πού, οικάζουμε. Το έχει δει από τι 17 Ιουλίου που ήταν τη Αγία Μαρίνα και πήγε. Μάλλον τα ερμηνεύω τώρα. Μπορώ να πέφτω και έξω, αλλά δεν βγαίνει αλλιώ. Λογική ότι θαύγαινε και πήγε σε μια εκκλησία, κάποια εκκλησία τη Αγία Μαρίνα και έψαχνα να βρει τη συγκεκριμένη εικόνα, γιατί η ίδια το είχε δει το θαύμα, μάλλον σε όραμα δεν βρέθηκε σε εκείνη την εικόνα αλλά χτες ε, κάθε βράδυ ακούει όχι καμπάνες, σαλμοδίε και ύμνους και χτες το είδε στο ίντερνετ το θαύμα λοιπόν μέσω του ίντερνετ και πήγε στη συγκεκριμένη εκκλησία είναι ευτυχισμένη η κυρία η συγκεκριμένη δεν το συζητώ και πάρα πολλέ κυρίες και πάρα πολλοί κύριοι με τέτοιοι και εσείς πολλοί που θα πάτε τώρα σε αυτή την εκκλησία που γίνεται ίδιο χαμός έχουμε θαύμα αυτό να καταλήξουμε εκεί ε, αν υπήρχε Παναγία θα έπρεπε να εμφανιστεί στην ε, Μητυλίνη και τη Λέσβο, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, ε, ίσως να έχει εμφανιστεί, αλλά κανείς δεν ασχολείται με όλα αυτά που γίνονται εκεί, πάνε με σταυρούς, με τεμενάδες και καλά κάνει ο καθένας ό,τι πιστεύει και όπως νομίζει και νιώθει καλύτερα. Και αγνοούν τα βασικά διδάγματα ή διδαχές μάλλον του χριστιανισμού που είναι να αγαπάμε τον διπλανό, τον κατατρεγμένο, τον βασανισμένο, αυτόν που έρχεται από τον πόλεμο. Όλα αυτά είναι ωραία στη θεωρία. Συγκινούνται και όλες πολλοί από αυτούς που δηλώνουν χριστιανοί, αλλά δεν θέλουν να τα βλέπουν δίπλα τους. Και εύχονται να καούνε. Να πνιγούνε, να πάθουν ό,τι κακό, γιατί έρχονται εδώ και μα αλλοιώνουν. Το χριστιανισμό, ο οποίο χριστιανισμό αυτά λέει: Να δεχόμαστε τον κατατρεγμένο και τον βασανισμένο. Αλλά είναι κάτι λογικό όλο αυτό που λέω εγώ τώρα εδώ, και μάλλον δεν χωράει. Να μείνουμε στο θαύμα, σε δεύτερο θαύμα. Έχουμε δεύτερο θαύμα, μα το ανακοινώνει ο κύριο Πέτσα. Πιστεύουμε ότι τώρα, υπό το φω των γεγονότων και επίση με το γεγονό ότι είμαστε όλοι σοφότεροι, ο πρωθυπουργό θα εξαφανιστεί ω διαμαγεία. Ο Πρωθυπουργός θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας. <ας Hamilton> <gly> Ο Πρωθυπουργός θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα να χάσουμε τον υπέρκομσο δηλαδή δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που λέει ο Κύρος Πέτσας Πρέπει να αναθεωρήσουν εκεί στην Νέα Δημοκρατία μετά τις γκάφε που κάνουν τώρα τελευταία να αναθεω... στη Βουλή και εκτός να αναθεωρήσουν αυτά γιατί έχουμε έναν υπέρκομσο ε, ψάξαμε πολύ να τον βρούμε είναι η αλήθεια τον βγάλαμε πέρυσι τέτοια εποχή περίπου ε, και αρκετό καιρό πριν. Οπότε δεν είναι τώρα να κάνουμε τέτοια πειράματα ή τέτοια θαύματα. Τι είναι ο Μάικλ Αμαρ και είναι κουνέλι, Ο Κυριάκο Μητσοτάκη που τα εξαφάνιζε, τα βάζε στο καπέλο και μετά γύριζε το καπέλο και δεν βρίσκαμε πουθενά το κουνέλι. Δεν είναι σωστά όλα αυτά. Αφού τον βρήκαμε και είναι τόσο καλό και άριστο και αποτελεσματικό και σωτήρα όλων ημών, ε, πρέπει να τον διατηρήσουμε πάση θυσία. Στη Λέσβο και τη Μητιλήνη Σα θυμίζει κάτι αυτό. Το είχε πει ο προηγούμενο πρωθυπουργό που επίση ήμασταν πολύ τυχεροί που τον είχαμε βρει και τον ψάχναμε πάρα πολύ. Και και και. Πήγε χθε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Μητιλήνη να μιλήσει για το τι γίνεται για τη Λέσβο. Και εκεί η επικεφαλή του κλιμακίου είναι αυτό που έχει ζήσει δύο χρόνια στο ΕΓΑΛΕΟ, δηλαδή ο Τζανακόπουλο. Πρόκειται για μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση που αφορά τόσο. Τους πολίτες της μυτιλήνης και της λέσβου <Κι> Της μυτιλήνης και της λέσβου <Κι> Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η μυτιλήνη η Λέσβο. <Κι> η μυτιλήνη η λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Είναι φίλο ο Τζανακόπουλο, φίλο του Αλέξη Τσίπρα, γκαρδιακό όπω λέμε, γιατί έκανε την κάφα τότε που την έκανε ο Αλέξη Τσίπρα. Βρέθηκε εκεί χτε ο Τζανακόπουλο και στάθηκε την ανάγκη να μιλήσει και ο ίδιο με τον ίδιο τρόπο, να διαχωρίσει το ίδιο νησί. Το έκανε δύο, για να δείξει στον Αλέξη Τσίπρα ότι κι άλλοι γνωρίζουν την ίδια αλήθεια που ξέρει ο Αλέξη Τσίπρα. Εμπνέονται άλλωστε από τον ηγέτη, εφόσον το πω πρέπει να το λένε όλοι. Αυτά συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μπει λίγο σε σφαίρα ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξαναβγούμε, θα έρθουμε στου άλλου εδώ που μα κυβερνάνε. Σε εισαγωγικά η λέξη. Ε, διότι χτε στη Βουλή έγινε όλο αυτό το σώμα του νεοδημοκράτε που δεν πήγαν εκεί να ψηφίσουν την άρση ασυλία του Πολάκη. Αλλά μίλησε όμω ο Πολάκης όπω όλοι γνωρίζουμε. Ο Παύλο Πολάκη. Και θα ακούσουμε το σχετικό στιγμιότυπο γιατί δεν μίλησε απλά. Ψιλοτραγούδησε. Τι πιά ψηλέ κορφέ. Πάντα τσιπιά ψηλέ κορφές χτυπάει οργή τα νέ Γι' αυτό και εγώ παράπονα δεν έκανα ποτέ μου. Και να ξέρετε και ένα άλλο πράγμα, το οποίο το είχε πει με την ασύγκριτη φωνή του, τραγούδι είναι, ότι εμάς δεν θα μας θυμώσετε, ούτε τα μάτια ούτε το στόμα. Και το είχε πει με την ασύγκριτη φωνή του ο Καζατζήρης. Και θα σας το βάλω να ακούσετε. Κάνετε, τα ακούσετε. Εσεί πεθαίνετε και όχι εγώ. Να καλά, ψηφίστε τώρα. Τι ζούμε. Κανονικά είναι όλα αυτά. Ποιο γράφει το σενάριο αυτής της χώρα το έχουμε πει πολλές φορές. Πρέπει να έχεις πολλά κιλά ξετσιποσιάς και χοντροπετσιάς πάνω σου. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ χιδέος και αδίστακτος για να τολμά να συγκρίνεις τον εαυτό σου με αυτούς που στάθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα απέναντι από τα πολυβόλα και έχασαν τη ζωή τους. Το τραγούδι που χρησιμοποιεί ο Πάγο Πολάκι, έχει τίτλο Δε θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Είναι από το έργο Καταχνιά. Η στίχηνη του Κώστα Βίρβου, μουσική του χρήστη Λεοντί και τραγουδούνο Καζατζη Μαρινέλα και χοροδία. Αναφέρεται στα χρόνια τη κατοχή. Γράφτηκε για την ιερή στιγμή που κάποιο ενώ είναι όρθιο στο εκτελεστικό απόσπασμα αρνείται να του δέσουν οι εκτελεστέ του τα μάτια, για να δέσει το γυαλάκι στα δευτερόλεπτα το φω του ήλιου. Τα τελευταία δευτερόλεπτα που βλέπει το φω του ήλιου. Γι' αυτό και ο τίτλο, δεν θέλουν να μου δέσετε. Τα μάτια. Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι, ύμνο, που κανεί δεν τολμάει, δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει φουγκαρόπανο για τι ανάγκε του. Κανεί δεν τολμάει να συγκρίνει τον εαυτό του με αυτού που έχασαν τη ζωή του στο εκτελεστικό απόσπασμα, για να μην μπουν το ναι, για να μην κάνουν άλλα από αυτά που πίστευαν. Δεν έχει σχέση με οσφειοκάμπτε, με κολοτούμπε που έκαναν όλα τα όχι ναι. Δεν έχει σχέση με υποταγμένου ανθρώπου, με ανθρωπάκια, καμαριέρε του διαβολικά καλού Τραμπ. Και η γιουσουφάκια τη Πρεσβεία. Δεν έχει καμία απολύτω σχέση με προδότε του λαού. Ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι από όλο το δίσκο. Ένα πολύ ωραίο και μιλματικό έτσι κι αλλιώ δίσκος. Τελεία αυτά. Φεύγουμε από το περιβάλλον ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι αυτό αναδίδει. Και πάμε στην άλλη πλευρά. Εδώ την κυβέρνηση. Ο κύριο Πέτσα. Πολύ ειλικρινή. Δεν έχουμε μοντάρει καθόλου. Δεν έχουμε πέμβει, Έτσι ακριβώ τα είπε. Σε αφορά την οικονομία. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πρωτόγνωρη κρίση τη πανδημία του κορονοϊού. Πρώτο μας μέλημα ήταν ο κόσμος της εργασίας. Μπράβο! Ακούμε την κοινωνία και προσαρμόζουμε ανάλογα τις παρεμβάσεις μας. Και αυτό γιατί νοιαζόμαστε και μπορούμε. Μοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Μοιαζόμαστε για τους ανέργους. Ρίξε μου μια σφαλιάρα, δυνατή. Γιατί αρχήγε? Γιατί συγκινήθηκαμε. Εγώ λοιπόν είμαι ένα πολιτικό ο οποίο κατεξοχήν νοιάζεται για το δημόσιο συμφέρον. Μπράβο. Όταν νοιάζομαι για το δημόσιο συμφέρον, νοιάζομαι για το συμφέρον των πολλών και όχι το συμφέρον των λιγών. Να του πούμε με κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να νοιάζονται τόσο πολύ για του εργαζόμενου, για του άνεργους. Έχουν τα θέματα του, έχουν τα προβλήματά του. Να έχουν και το νιάξιμο του πέτσα και του κυριακού μτσοτάκι πάνω από τα κεφάλια του. Νομίζω είναι αφόρητο. Η ανεργία μόνο φτάνει. Ο μη μισθό ή ο περικομένο μισθό ή οργοπορειμένος μισθός, φτάνουν όλα αυτά, είναι υπέρα αρκετά στα μυαλά των εργαζομένων για να απορρευτούν. Δεν χρειάζεται και αυτή η έγνοια από πάνω συνεχώς του Βρούτσι, του Πέτσα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρίστων αυτής τη κυβέρνηση. Σας ασχοληθούν και με τους επιχειρηματίες αυτού του τόπου, συνέχεια με τους εργαζόμενους, με το κεφάλαιο, με τους εφοπλιστές, με τους βιομήχανους. Με του επενδυτέ. Κάποιο πρέπει να ασχοληθεί και με αυτού. Χάνουν χρόνο και ενέργεια με του εργαζόμενου, επειδή νοιάζονται συνεχώ, και μένουν ακάλυπτοι άλλοι, που επίση έχουν ανάγκη να νοιαστεί κάποιο για αυτού. Αν δεν το κάνει η κυβέρνηση, ποιο θα το κάνει. Αρκετά λοιπόν με όλο αυτό. Άλλωστε, οι Έλληνε είναι καταραμένοι όπω θα ακούσουμε τώρα. Καταραμένοι Έλληνα. Που όταν πριν σε γνωρίσουμε, ήμασταν ο λαό Αρετή και Τσανδρία. Και από την ώρα που σε έχουμε γίνει ο κόμμα τη Ιδωνή τη διαφορά και florexias. Ah, Catalesi. Το me sei Catalesi, Torna Catalesi. Il progetto grande si passe sur passo, va rifice a torso, palmo sul claxon. Cataramene Ελαφρώς όμως γιατί είναι απόλυτα συνετός όπως όλοι γνωρίζουμε Λογικός και μετρημένος με το λόγο του και με τη συνολική του παρουσία Εδώ μιλάει για τους Έλληνες όπως ο ίδιο το αντιλαμβάνεται Τη Δευτέρα ξεκινάνε τα σχολεία όπως όλοι ξέρουμε Μάλλον θα λειτουργήσουν για μια βδομάδα Ή βλέπουμε, να, δεν ξέρω αν θα τελειώσει τον Ιούνιο αυτή η χρονιά Αλλά η βδομάδα η επόμενη μάλλον θα ολοκληρωθεί με τα παιδιά στα αθρανία, με μάσκες χωρί μάσκε και του αλλαλάζοντε χονεί, γιατί εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι από Δευτέρα. Οι γονεί απ' έξω που δεν θέλουν τι μάσκες, που δεν θέλουν το 5G, που δεν θέλουν του Bill Gates τα εμβόλια, που δεν θέλουν το ελληνικό DNA να χαθεί, γιατί με τη θερμομέτρηση χάνεται όπω όλοι ξέρουμε. Με τα τσιπάκια που υπάρχουν στη μάσκα και όταν το βάζουμε πίσω από τα αυτή και κάτι γίνεται στον εγκέφαλο. Με όλα αυτά τα πολύ λογικά που ακόμα αυτέ τι μέρε, φαντάζομαι θα ακούσουμε και θα τα επικαιροποιήσουμε τη Δευτέρα το πρωί στον. Αγιασμό Εκεί λοιπόν θα μοιραστούν και τα παγούρια. Επίση να πούμε ότι και τα παγούρια. Αυτό το μέτρο για το οποίο πολλά ακούστηκαν. Τα παγούρια. Πρέπει να σα πω όμως, ότι υπηρετεί ένα διπλό στόχο. Ποιο είναι ο διπλό στόχο. Ποιο! Ποιος αυτος Ένα μηδέν. Ο πρώτο είναι η προστασία της υγεία Γιατί Γιατί Έτσι Αν τα παιδιά πίνουν από τη βρύση, νερό από τη βρύση Ο κίνδυνος να μεταδώσουν κάποιο μικρόβιο Είναι πολύ πιο αυξημένος Πώς καταλαβαίνετε Το νερό αυτό από πού το παίρνετε Α Όπου βρούμε βρύση παίρνουμε Αλλά είναι και ένα μήνυμα πολύ ηχηρό μια <Το> και Γιατί ξέρετε, άμα πάει κανείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες I am, I go, I stand Σπανίως έχει κανείς πλαστικό μπουκάλι, γιατί Δεν κάνουνε μαθήματα, αλλά παρασκευάζουν μολότο Θα, τις βρούνε, θα βρούνε τα παγούρια, τα παγούρια στη σταθρανία Πρώτα να βγάλετε το σκασμό και δεύτερα να βγάλετε τα παγούρια Να γράψετε διαφώνισμα Ήθελα να πω ότι είναι ειδικό, χρώμα, ειδικό, ειδικό το υλικό Συγγνώμη Συμεντόλιθο βάρου. Όπω και να μπορεί να κολλήσει αυτοκόλλητο. Αυτοκόλλητα. Να το θυμάσαι. Για να ξεχωρίζουν ακριβώ τα παγούρια πέρα από το χρώμα. Κεράμιδο, κανένα κοραλοκόκινο. Το παγούρι έχει και ένα ειδικό γκάντζο. Είναι ο έξυπνο γκάντζο μπρελόκ. Και επιτρέπει να αγγίζεται πόμωλα, χερούλα, κουμπιά, διακόπτε. Χωρί κινδυνομόλυση. Ε, και αυτό για την προστασία του παιδιού. Για να αφήνετε σε όλη σα τη ζωή υγινό κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύπιο, θα έλεγα νερό. Δεν πήγες νερό, πήγες βελούδο. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι ο Μεγάλος, η πρώτη λέξη που είπε ήταν η μπαμπά, η δεύτερη λέξη που είπε ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε, που είπε ήταν η Κυριάκος. Αυτό το παιδί που είπα αυτές τις τρεις λέξεις είναι <ΣΣ1> το παιδί της κυρίας Κεραμέως. Είναι η ίδια η κυρία Κεραμέως εδώ. Μας παρουσίασε τα παγούρια και βάλαμε και κάποια και εκεί ότι υπάρχει διαφήμιση για τον κάπο Μέχρι τώρα ήταν το έξυπνο Τιγάν, η έξυπνη Μαγκούρα, η έξυπνη Λάμπα, η έξυπνη Σίτα. Υπάρχει και ο έξυπνο Γκάτζο. Και πολλά άλλα έξυπνα, γιατί αυτά δεν πολλούνται αλλιώ, αν δεν είναι έξυπνα. Τα χαζά, γιατί υπάρχουν αντίστοιχα, χαζή Σίτα, χαζός γάτζος, χαζό Γκάτζο, χαζό Τιγάν κτλ, κτλ. Υπάρχουν τα έξυπνα, τα οποία πολλούνται, τα φτιάχνει μια βιομηχανία εκεί και τα πουλάει η αντίστοιχη εταιρεία του τελεμάρκετιν. Είναι, λοιπόν, είναι και έξυπνο Γκάτζο. Αυτά λοιπόν από Δευτέρα θα τα πιάσουμε. Με τη σειρά θα καταπιαστούμε με αυτά. Λέγαμε πριν για τα θαύματα και μου στέλνει εδώ ο Κώστα και λέει: Ο πιο καλό χριστιανό είναι ο πατέρα μου. Και αυτό με αποδείξει. Ξέρει πόσα καντήλια μου ρίχνει κάθε μέρα. Έχει δίκιο, σε καταλαβαίνω. Ξέρω πολλού τέτοιου που είναι πάρα πάρα πολλοί χριστιανοί. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί θα δουν το περίφημο θαύμα. Πείτε μου κάτι, πώ ερμηνεύεται, για αυτήν δάκρυση εικόνα. Θα, ένα, θαύμα ήταν αυτό το πράγμα. Μήνυμα αλλά... θέλει να μα στείλει, αυτό πούμε. Ερμηνεύεται, Γιώργο, τώρα αυτό. <σφυσίλυντα> τι να πει, Μετάνια, <συμφίλυντα> συγχώρησε. Να μετανιώσουμε. <σφυσίλυντα> τι, να... τι μήνυμα να μα στείλει, Μετάνια, αφού <σφυσίλυντα> να... <σφυσίλυντα> έχουμε γίνει για το όνομα του Θεού, Έλεο, να κάνουμε όλοι ένα σταυρό. Δεν βλέπετε <σφυσίλυντα> <σφυσίλυντα> τι γίνεται. Την νύχτα άκουγα του ύμνου τη Παναγία. <ΠΣ> <σίλυντα> Τερμηνεύεται, Γιώργο, τώρα αυτό. Έρμηνε, εύερε Γιώργο τώρα αυτό. Τόρνα, εγώ; τόρνα, τόρνα, Αμάν, Την Η Ρώμη είναι αυτός. Ο Άδωνης είναι που νιώθει ότι είναι η Ρώμη. Μη του το χαλάσουμε, μη του πούμε ότι δεν είναι η Ρώμη. Ό,τι πει. Ο γιατρός το έχει συστήσει αυτό. Δεν λέμε ποτέ όχι σε τέτοιες περιπτώσεις. Το καταλαβαίνετε όλοι νομίζω και είναι κάτι που μας ενώνει και συμπληρώστε το υπόλοιπο μόνοι σας. Εδώ αυτό που ακούτε όλο είναι ελληνοφρένεια. Μα ακούτε στα, από τα παραπολιτικά 90,12111080880 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, είναι και κατάκοψο από τη χθεσινή του παράσταση, αλλά πολύ ικανοποιημένο. Πάρτε μέσα να ανταλλάξετε απόψει αν τα καταφέρετε. Στο ελληνοφρένια.net.gr εκεί μα ακούτε τώρα live, μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube, στο ελληνοφρένια official, μα ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου. Από κάτω έχει και chat. Στο Facebook μα ακούτε τώρα live και από κάτω επίση έχει σχόλια να κάνετε και να επικοινωνήσουμε. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το mail εδώ του σταθμού και αυτή την ώρα το βλέπουμε. Εμείς το διαχειριζόμαστε, έχουμε κάνει απαλωτρίωση. Είναι radio.pa.plitica.gr. Πρώτο μέρος του λαού και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Λοιπόν, προσυπογράφοντας αυτά που έλεγε προλίγο ο Θήμιος... Πάλι, τι είπε για... πάλι ο για... σας για... έκανε τη... κλάψετε. Για... Ε? για τη Μόρια, άκου... Α, είπε για τη Μόρια. Σταματήσε την εκπομπή και αφήσε του λιγάκι του συγκλήθειου να σκεφτούν αυτά που είπε. Αυτό έχω να πω. Θα τελειώσει η εκπομπή σε λίγο, πρέπει να σταματήσουμε. Α βρει τον χρόνο του αυτό που είναι να... να σκεφτεί, να σκεφτεί. Πού να τον βρει να σκεφτεί, τον το... το αφήνει εσύ. Ναι, εγώ τον τρώω. <χει> Βρήκε τη δικαιολογία του πάλι. <χει> Βέβαια. Βέβαια, πάντα κάποιο θα τον εμποδίσει, θα τον εμποδίσει τη σκέψη Τι ήταν εκεί, έτοιμο να τα σκεφτεί όλα, το μέλλον του, τη ζωή του, τη ζωή άλλων, ζυλά γράμματα. Λεμπόνα. Αλλά τον εμπόδισε κάποιο. Ναι. Καθαγιά Παρακαλώ, γεια σας Δεν ακούγεστε, δεν έχετε καλό σήμα, επαναλάβετε oldie? Ναι Γα*** να... το στάγιο μου δεν ακούγεται Ναι Τώρα μ' ακούτε Δεν έκανα τίποτα, μακούτε ακούτε όμως Τώρα μακούτε. Πατάω και το μηδέν Να, μισό να Πατάω πλεύρι, πάτησα πλεύρι Τίποτα, παλιά το μηδέν έκανε κάτι ναι. Κυρία Καλαμύκι, τώρα σα ακούω καλά και του. Συμπηλούμε τη είναι ο μπαρπαγιά. Θέλω πάνω, πείτε μου, σα ακούω. Θεμάσει αρκετή εποχή θα θέλει να κατασκευήσουμε. Θα πω. Τι θέλετε, να καταγείω κάτι. Κουγούλήτσαποδό πάμε. Όχι. Θέλω να έρθει αύριο στη συναβλία στο φτυκιο ειδήσε, αλλά έχω εξαταστική συνομική. Και τι θα κάνουμε καλύπια. Άι μουρι που είσαι εξεταστική. Παλάφυλα! Τι ώρα μου είναι εξαιρετική! Τι κάνουμε τώρα! Τι ώρα είναι η εξεταστική, με Ναι! Και ξεποστάσει. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. <στις> Δίνω και αύριο και μετά Α ναι, ναι βρήκαμε και λέω γεια εις η Γεια σας Έλα γεια με στεναχωρεί ο δικό σου σήμερα, Γιατί κράζει τον εθνικό μάρο, Τι βάνα μα. Α, μπαναλιτέ, δεν τρέπεσε Ρε φίλε, για αυτή την ταινία για το Μεγάλη έχω χύσει τόνου δάκρυα. Δηλαδή, στο δίπολο, μπάρμπα Ελένη Φιλίνη, διάλεγε μπάρμπα. Ω σου γράψω. Θα ήθελα Φιλίνη με βυζιά μπάρμπα. Πόσο προβλέψιμο είσαι. Εσύ ήσουνα για Κοστόπουλα από τότε, πριν βγει ο Κοστόπουλο. Αυτά σου Αγαπώ Κοστόπουλο. Ανύρω, τα νύρω σου αξίζουν πριν τον Ίτρο. Έμπαινα και κοστοπούλο, γιατί με και εγώ πανέροτησε τον άλλο το δικό μα το κομμουνιστή. Ε? Θα στο κάνω πιο δύσκολο. Βάνα μπάρμπα Ελένη Φιλίνη, Βίνα ασίκη. Ε, σκληρό, μεγάλο. ξέρω, σκληρό. <σχεδόν> <σχεδόν> αυτό ήταν πολύ χάρτκορτ. Βίνα. Βίνα, ε, είδε πως αλλάζουν όλα. Ε, βέβαια. Ε, ε. Είναι αυτό ο τρίτο δρόμο τη αριστερά. Εγώ τα λέω. Ε, ε, στα σχολεία που, τα, που ανοίγουμε μεθαύροι εμείς οι δάσκαλοι και δεν ξέρουμε ακόμα τι οδηγίες του ΕΟΔΗ Τι θα κάνουμε τα οι παιδιά Οι οδηγίε είναι θα καθαρίσουν τις αίθουσες πολύ σχολαστικά Δεν θα πάρουμε και καθαρίστε τώρα, δεν πάμε στο διάλο Μένουμε σπίτι, μένουμε Ευρώπη Μένουμε σχολαστικοί, τα πάντα μένουμε Μήπως να μείνουμε και να ε, μείνουμε στο γα*** κιόλας Αν γίνεται, αν είχατε την βγαίνει η καλοσύνη Αποστόλοι που με χαρά Χθες είχε δύο εισιτήρια μόνο μπροστά και πήρα το ένα από χθες μέχρι σήμερα φαντάζομαι ότι θα το έχουν πάρει γι' αυτό. Πρώτα πήγα στο το τηλέφωνο και μετά πήγα στο, στο ίντερνετ. Ε, στις άλλε πέριγες δεν είχε εισιτήρια, θα είχε. Όχι, είχε πολύ λίγα. Ε, πολύ λίγα είχε, sold δεν είναι. Πολύ sold είναι σχεδόν. Όταν έχει δύο μόνο μπροστά και όλα τα υπόλοιπα τα, τα 11 και με 13 ειναι 3-4 είναι sold out. Και φοβερή να σου πω, φοβερή εκπομπή. Σήμερα ο Θεό καλά. Τι λόγο είναι αυτό, Σεφίρ, να τρίχεσαι. Εξαιρετικό. Εγώ δεν τον χορταίνω κάθε μέρα. Φαντάζομαι που δεν τον ακούω κιόλα, παιδί μου. Έτσι, να σου πω κάτι, ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτομαι και αυτό που νιώθω, αποτυπώνεται. Δηλαδή το ακούω στο ράδιο. που υπάρχει και ωραίο πράγμα. Μοιράζεσαι πράγματα, ρε παιδί μου. Τι καλύτερο από αυτό. Είμαστε Βήρωνα, Άγιος Δημήτριος, εδώ από πίσω η εικόνα που βλέπετε είναι η Παναγία Παρηγορήτρια. Μάλιστα. Στην ημέρα του γενεθλίου της, 8 του μήνα, δάκρυσε. Κοίτη μου κάτι, πώς θερμηνεύετε, γιατί δάκρυσε η εικόνα. Θα... ένα θαύμα ήταν αυτό το πράγμα. Μήνυμα αλλά... θέλει να μας στείλει αυτό. Θερμηνεύετε ρε Γιώργο τώρα αυτό αυτή είναι η εμπειρηφωνή του δημοσιογράφου του Δημήτρη Κονόμου ο οποίος έχει δει πάρα πολλά, το αντιμετώπισαν σαν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό όλο αυτό που γίνεται στείλαν το reporter, κατέγραψε απόψεις, είναι δεδομένο ότι γίνονται θαύματα και όποτε η κάμερα τα εντοπίσει πηγαίνει εκεί είναι κάτι κανονικό δεν υπήρχε ψήγμα αμφισβήτησης στην όλο αυτό που ζούμε ότι μπορεί να μην αποδεικνύεται κάποτε μετά το διαφωτισμό και για κάποια χρόνια. Όλα αυτά τα είχαν σε μια αμφισβήτηση και σε μια έρευνα. Τώρα δεν, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Άλλωστε, είχε προηγηθεί και ένα πάνελ με έναν αστυνομικό ντυμένο με τη στολή του, γιατί έπρεπε να πει τα δικά του. Οπότε πηγαίνουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Γιατί τώρα έγινε στο Βύρονο, όλο αυτό το λέει εδώ ένα Κροατή, επειδή είπα εγώ ότι είναι μια τυχαία περιοχή ο Βύρονα. Και λέει: Ο Βύρονα δεν είναι τυχαία περιοχή. Εκεί έζησε και έδρασε ο Άγιο Χαρδαλιά, ο πολιούχο τη πόλη. Γι' αυτό δακρίζουν οι εικόνε, Σωστά, κύριε Ιωάννη. Ε, τα λέτε πάρα πολύ σωστά, αν και είμαι γείτονα εκεί. Μου είχε διαφύγει αυτή η πολύ μικρή αλλά τόσο σημαντική και καθοριστική λεπτομέρεια. Σε θέματα τώρα αγάπη ε, των χριστιανών προ τον συνάνθρωπο. Δεν μπορούμε να μη συνυπολογίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαψαν τον καταβλισμό. Μόνο τον τι έκαψαν. Εννοείτε, τι εννοείται. Αυτοί που βάλαν φωτιά στον καταβλισμό έκαψαν, και αυτοί που ναι, να και... μείνουν στον δρόμο. Ναι, εγώ την έβαλα την Τι εννοείτε. Αυτοί που βάλανε φωτιά στον καταβλισμό. Ναι, όχι, τι εννοείτε. φωτιά στον καταβλισμό. Εννοώ ότι την ώρα που βάλουν τη φωτιά στον καταβλησμό, προφανώ ξέρουν θα μείνουν στον δρόμο. Τι περιμένουν να γίνει να φυτώνουν σπίτιά. Όλοι βάλαν τη φωτιά, όπω ξέρουμε, 13.000 άτομα. Όλοι του ήρθε το προχθεσινό βράδυ να βάλουν τη φωτιά. Κι μανάδε με τα παιδιά, τα μωρά, τα παιδιά, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι που ζουν εκεί, όλοι αποφάσισαν να βάλουν φωτιά και τώρα το γαλλικό κράτο, και εδώ ο εκπρόσωπό του, που είναι και χριστιανό από γνωρίζω, πολύ χερέκακα, λέει ότι αφού κάψατε θα μείνετε έξω έτσι είναι αυτά τα πράγματα καθότι είμαστε και στην Ευρώπη της αλληλεγγύης και των, της πρόνιας και της φροντίδας προς τον άνθρωπο τον βασανισμένο κατατρεγμένο που έρχεται στον τόπο μας ευτυχώς δεν υπάρχει μόνο η Σαπίλα στην Μυτιλίνη και τη Λέσβο υπάρχουν και υπάρχει και άλλη πλευρά υπάρχουν και οι άνθρωποι ο σύλλογο Προοδευτικών Γυναικών Μητυλίνης καλεί το λαό του νησιού και κυρίως τις γυναίκες να δυναμώσουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους και να βοηθήσουν από το ειστέρημά του στη συλλογή τροφίμων, νερών και λοιπόν ιδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Όπως υπογραμμίζονται σε... σε σχετική ανακοίνωση. Του Συλλόγου, για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες των πιο απάνθρωπων εικόνων, με χιλιάδε ανθρώπου στιβαγμένου και εγκαταλειμμένου στον δρόμο. Η κυβέρνηση, αρνούμενη να αντιταχθεί στην Εσχρή Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, που θέλει τα νησιά μα φυλακέ εγκλωβισμένων, αντί να απεγκλωβίσει πρόσφυγε και μετανάστε, στέλνει ματ και άβρε. Να σταματήσει το έσχο τώρα, να σταματήσει η Λέσβος να είναι τόπο εγκλωβισμού και μαρτυρίου για πρόσφυγε και μετανάστε. Και οι κάτοικοι του να είμαστε αναγκασμένοι να σηκώνουμε το βάρο τη απάνθρωπη πολιτική των κυβερνήσεων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κλείσει οριστικά η Μόρια και να μην ανοίξει κανένα νέο κέντρο. Αυτά είναι αποσπάσματα τη ανακοίνωση Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μητιλίνη, η οποία καταλήγει. Να αναβλωθούν πλοία και με τη λήψη όλων των υγειονομικών μέτρων, με βάση τα απαραίτητα πρωτόκολλα, να μεταφερθούν πρόσφυγε και μετανάστε προσωρινά στην υπηρετική χώρα και από εκεί με γρήγορε διαδικασίε να οδηγηθούν στι χώρε πραγματικού προορισμού του. Η συλλογή λοιπόν των. Τροφίμων νερών και λοιπόν είδων πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες γίνεται στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λέσβου από σήμερα πρωινές ώρες 9 με 1,5 και απογευματινές 6,5 με 8,5 Πηγαίνετε όσοι υπάρχετε εκεί είναι μια καλή αφορμή στους Μητυλινιούς να γίνει και μια καταγραφή για να γίνει και ο διαχωρισμός των καθαρμάτων των ελεηνών καθαρμάτων απάνθρωπων από τους ανθρώπους εκεί έχουμε φτάσει Κάθε μέρα, λοιπόν, στο εργατικό κέντρο Λέσβου, πρωί από 9 ω 1.30 και απόγευμα από 6,5 ω 8,5. και την παραμικρή και ένα πακέτο σοκολάτα, μπισκότο, όπω βλέπουμε εμεί από εδώ την απόσταση, είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα και μπορούν λίγο να γλυκάνουν τον πόνο των παιδιών και των ανθρώπων που έχουν ευρεθεί στου δρόμου και ε, θέαμα, θέαμα κανονικό, όλης της Ευρώπης, όλη τη πολιτισμένη Ευρώπη, όλου του πολιτισμένου κόσμου. Αυτά, λοιπόν, με τη Μυτιλίνη. Υπάρχουν και άνθρωποι. Λαό ακολουθεί μέρο δεύτερον. Beep. <sweak> Έλα, ρε Απόστολε. Ομόνιμο κάτοικο Μόρια. Πήγα να σου πω τρία πράγματα. Ναι. Καταρχά, η Μόρια είναι ξεκατάσταση ανάγκη, να πούμε, στο Πρωθυπουργό εδώ και πέντε χρόνια. Και παραπάνω, ίσω. Ναι, αλλά έπρεπε να το αφήσει λίγο φλού το θέμα. Πα και γίνει αυτή η καταστροφή. Κάπου να ανασάνουν, να γελάσει το χιλάκι του Νανογιλέκου, του βορίδι, Με τι θα χαρούνε. Μπράβο, μπράβο, έχει ένα ρίκε. Δεύτερον, αυτά να πούμε ότι συμβαίνουν μέσα στου κόλπου μια Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλεγγύη και Ανθρωπιά. Α το τα ρατατζι ρατατζί, stand-up comedian είσαι. Αυτό. Είναι η τραγωδία όλο αυτό. Αυτό είναι ένα αρισαϊσμό, έτσι. Φοβάμαι μη σου το... κάνει μήνυση η Ευρώπη που είπε τέτοια πράγματα για αυτήν. <laughs> και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ανακοίνωση. Α, τέλο. Άμα πήγε... έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ήταν κυβέρνηση από το 15 μέχρι το 19 Εντάξει, τι είναι, 4,5 χρόνια είναι. Τι, τι θα προλαβαίνει να κάνει στη Μόρια. Λέω, λέω εγώ το αγαπητή, λέω. Πόσα σπίτια γάπου μου να αγοράσω, Παπαδήμούλη, για να του βάλει μέσα πόσα. Πήρε όσα μπόρεσε. Δίκιο, ο, Παπαδημού... ο Παπαδημούλ θα έπρεπε πρέπει θα... πρέπει θα... να αγοράσει θα... τη Μόρια ολόκληρη Θα μπορούσε <laughs> να την κάνει resort σε, σε περιμένουμε γιατί ακυρώθηκε και η παράστασή σου ε, το, το θυμόμαστε αυτό Είχε ακυρωθεί πριν τον κορονοϊό Το θυμάμαι στο Α, Στη Μητυλίνη ναι, ναι, Στη ναι. Μητυλίνη ακυρώθηκε ναι. σε, σε, σε περιμένουμε Στη Λέσβο παίξαμε όμως σε, Στη Λέσβο είχα πάει Εντάξει έτσι, έλα γεια Φιλιά σε κονομέρια γεια Λοιπόν, είμαι ένα φαν δικό σας. Είναι πρώτη φορά που παίρνω. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια στον θύμα. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Αυτά θα πω. Εχθέ και προχτές, θεώρησε όσοι δεν πιστεύουν στον κορονοϊό και τα λοιπά, και τα λοιπά Ξέρω εγώ ότι είναι βλάκες και λίθιος. Αυτό με πείραξε. Το βλάκες και λίθιος. Εγώ δεν είναι ότι δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχει. Αλλά. Και θα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αλλά. Αλλά δεν μπορώ να Πολλά. Είναι στο εξωτερικό η πραγματικοί Έλληνε. Αυτή εδώ α ψάξει uh -huh. τι συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί οι Έλληνε. Στο εξωτερικό οι πραγματικοί Έλληνε. Αυτού που βλέπουμε στο Μάνεση. <Ρι> κάθε Σαββατοκύριακο που <Ρι> λέει, <Ρι> Ο Έλληνε <Ρι> που άνοιξε καμπίνα <καντίνες Ρι> στην Νέα Υόρκη. Ο Μάνεση <Ρι> έχει μπει στο κόμμα του Βελόπουλου ή ακόμα. <Ρι> <Ρι> πάει και <για> το <Ρι> Κασιδιάρη <Ρι> που πάει. Καθόλου, καθόλου. Δεν ανήκω καθόλου. Να σου πει και οι Έλληνε που δεν ασχολούμαι ούτε με ίντερνετ. Δεν ανήκω ούτε σε Βελόπουλου σε κανέναν από αυτού. Πιστεύω στον κορονοϊό έτσι αλλά δεν πιστεύω σε αυτού εδώ που εξυπηρετούν συμφέροντα, αυτοί που καταστρέψαν την υγεία. Αυτοί οι ίδιοι είναι μαζί με του πολιτικού. Αυτό εννοώ. Αυτοί, τι να πιστέψουμε, δέκα χρόνια χρόνια δεν θα έχουμε κολόκαρτο, δεν θα έχουμε φάρμακα. Του ίδιους να πιστέψουμε ότι θα πεθάνουν, θα πεθάνουν με τον κορονοϊό. Το κολόκαρτο είναι να Έτσι, του επιστήμονες να πιστέψουμε. Κρατάω το κολόκαρτο, γιατί πρέπει να του κολόκαρτο. αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα δεν καταλαβαίνει, ναι. Εlands Cat陌萌, καλημέρα, λεωστένια. Καλημέρα, ίδια, παρακαλώ. Ναι, ναι, πολύ βατσουλιάre Πώς, πώς, πώς; Βαρβατσουλιά πολύ στο κάτρι. Κύριε βατσουλιά, κύριε; Μιλήστε λίγο ελληνικά, Από πού έρχεσαι; να μας αλλοιώσετε τον πολιτισμό; Ναι, ναι, είστε κύριε. είστε κύριε, να συννοηθούμε τι είναι βατσουλιά; Βαρβατσουλιά, τι είναι; που Α, βαρβατσουλιά. Έχουμε πολλούς βαρβάτους, ναι, πολλούς. πολλού Αλίγραμου, γελιστερούς, άπαπα, άλλο πράγμα. Οι βαρβάτη σήμερα αυτή που πηδάνε είναι άστο. Τόσο που υποψιάζει ότι πηδάνε με τον κόλο. Ναι, ναι. Πάνε κανένα απόφαση να διώξουν τον Τούρκο από τον Κασελόζο. Λέει νυμπάρμπαρη με τον άλλον. πως το λένε τον πώ το λένε αυτό. Να... Ναι, ναι, θα Πάλε, γίνει τώρα εκεί... πατά... Οι Μαδωμού... άλλοι ξεσκίζουν τι μάσκες ε, για τον κορονοϊό. Γενικώ θα έλεγε λαμπρό έρχεται. Ναι, ναι. Και οι άλλοι και Ρε φίλε. Πολύ πολύ έλε, yeah. Κάπου εδώ θα είμαστε στο τέλος γιατί πως κάθε παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες και αφιερώσεις, σα. μας πάνε στο ακριβώς τη ώρα να ακούσουμε το μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα μήνες θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Θέλω να πιάσεις από τότε το φίλο μας το Πζίμητη να βάλεις μέχρι σήμερα. Όλου αυτού του μαλακέ πρωθυπουργού, υπουργού, διοικητέ τη Τραπέζη Ελλάδο που μιλάγανε για ανάπτυξη. Και στο τέλο, αφού θα βάλει αυτά, θα βάλει και τον μπάγκολο να έχει το διάλογο μαζί. Στο, διάλο, στο τέλο, θα βάλει αυτό πήγε κάτω. Δεν πάει κάτω, oh. γιατί μ' άλλα φορία. Είχες μέρες, ε. <laughs> Εντάξει, νιά. Yeah. Η ανάπτυξη, η οποία είναι η πιο ψηλή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, είναι <laughs> ο κεντρικός μοχλός για να χτυπήσουμε την ανεργία. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Βάζουμε συγκεκριμένους στόχους. Άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Το ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη. <Συλίου> <Συλίου> Εμείς εδώ θεωρούμε ότι ε, του χρόνου θα έχουμε ε, θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με, με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, ακριβώς. Σα υπόσχομαι σήμερα ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με ακόμα ταχύτερου ρυθμού. Αυτό άλλωστε προβλέπουν όλοι οι διεθνεί οργανισμοί. Και από την ανάπτυξη που ξεκίνησε, δεν θα μείνει κανένα Έλληνα πίσω. Τσίτα <σχει> Ναι, για το 2014 προβλέπουμε έστω και μικρή θετική, θετικό όμω πρόσημο ε, μπροστά από το ρυθμό οικονομική ανάπτυξη. Για πρώτη φορά θα είναι μετά από έξι χρόνια. Λέισε, Έχουμε λοιπόν σαφεί ε, ενδείξει πια και γεγονότα που μα κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η ανάπτυξη έρχεται. Ο, ο, ο, ο, ο. Το 2016, σε αντίθεση με το 2015, θα μπορούσε να θεωρηθεί ω απαρχή μια νέα πορεία που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι μία πίπα. Γιατί η ύφεση το 2020 θα είναι μεγάλη. Ακόμα μεγαλύτερη όμω μπορεί να είναι η ανάκαμψη το 2021. Και σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα διαθέτουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ένα τεράστιο απόθεμα αξιοπιστία και σοβαρότητα. Αυτά είναι μαλακίε που μπορούν να συνδεθούν. Δηλαδή. Λοιπόν, θέλω για την Παρασκευή, σαν το μετανάστη, του Λιβανελή. Σαν το μετανάστη στη δική σου γη Μέρα νύχτα λύμεις, δεν είσαι στην πληγή και όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα Και δεν ξημερώνω Ξένα, και δεν να και στην αθήνα πια, δεν αντέχω. Καλό νέο ξεκίνημα ε, ο λόγο που σε πήρα δεν ναι. ζήσει για την άλλη παρασκήνου να φυσικά επειδή... Είμαι Αθήνα πια, θα βάλεις εκείνο με τον επιδικυντή πέους που σου είχες ζητήσει που πουλούσες. Α, σε αυτό, ε, ό,τι έχει να κάνει με μικρό πουλί. Ε, το κύριο Καλαμούκης Απόσταλος. Ποιον? Ο κύριος Καλαμούκης Απόσταλος. Α, ξέρω ε, λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay. Ο ίδιο είστε ίδιος. Ναι, ιός. ναι, ο ίδιος. Για την Αγγέλια τηλεφωνώ από το εκεί. Okay. Από ποιο? Για την Αγγέλια, από βάλει. Ναι.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 250 ευρώ! Τι είναι πολλά, hein? Ε, πολλά. Τι πολλά ε, είναι, παιδί. παιδί μου, θα έχει ένα πουλί χιλιόμετρο. Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου, κύριε. Το πουλί 400. Πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω. Όχι, καλή Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το MP50. Γράφετε ελαφρώ μεταχειρισμένο. Δε ελαφρώ, είναι... δεν ήθελα πολύ. Καλά, Μόνε... είχα εγώ, κύριε Πιτέρα. Μόνο, μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει? Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο. Μη συγχαίρεστε. Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι. Βα... Όταν παίρνει μεταχειρισμένο το πράγμα λίμ να, δεν ξέρω. Εγώ Αυτό μόνο δεν είχα κρυμάτε. το θέμα. Ε, καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει. Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δει τι θα γίνει μετά, θα πάθει πλάκα. Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, α πούμε. Ξέρετε πόσο... τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσει. Δεν με πήρατε και εσεί έγκαιρα. Το έχω δύο μήνε πάνω. Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω. Ελάτε να το δείτε, θα... άμα θέλετε να στο δοκιμάσω κιόλα. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και τι? μπορώ να σου κάνω και μια επίδειξη. Ε, Εντάξει, ναι καλά. το Είμαστε αποτελέσμα. Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία πληρωτική. Θα σα δείξω εγώ εμπειρία να κερδίσετε με μένα απλά. Θα μεγαλώσει δηλαδή σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Α! Θα σα τοποθετήσω λίγο το θέμα. Θα σα εμπιστευτώ και θα έρθω να το δω. Πού ακριβώ βρίσκεται. Δεν έχετε διαβάσει την εγκαιρία. Δεν γράφει την εγκαιρία. Στον νέο κόσμο. Στον νέο κόσμο. Να κόσμο θα είναι και για σάσου, ανεί ένα νέο κόσμο μπροστά σα. Μου αρέσει πολύ αυτό. Σα αρέσει πολύ πάρει. Σόβρακα, σόβρακα, θα χωράει τόσο πολύ Α, oh, τόσο πολύ Καλημέρα, πέραν από Θεσσαλονίκη Μια παραγγελία για την Παρασκευή Να βάλεις το Is This The World We Created Το Queen φίλα πολλά, ευχαριστώ world we created world we Day Στην Παρασκευή θα μου βάλεις ό,τι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ Ότι είναι, ξέρεις, με το λαό Και θα βοηθήσει το λαό Ξέρεις αυτές τις εξαγγελίες που έκανε Όταν βγήκε και μετά που Έχει γίνει αντιπολίτευση Θα βάζεις του στράτου Διονυσίου Το «Μας Και κλείσε μου με το αρνιέμε. Γεια σας, συντρόφισες και σύντροφοι αγωνιστέ και αγωνίστριες της δημοκρατίας Και της κοινωνικής δ Δημοκρατική εκτροπή ή δημοκρατική ανατροπή Με το λαό στο προσκήνιο Μα δεν τελικά πόσο Εμείς λογοδοτούμε μονάχα σε έναν αφέντη Και αυτός ο αφέντης είναι ο ελληνικός λαός Μας υποχρέωσες, Θα λοιπόν ο λαός είναι βέβαιο ισχυρή εντολή αλλαγή. Μα δεν μας είπες. Τελικά πόσο μα κραίωσε Μέρα με τη μέρα όσο περνάει ο καιρός Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουνε μνήμη χρυσόψαρου Ξεχνάνε Αργέμαι, αργέμαι, αργέμαι Να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό Αργέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει Να περιμένει μάθεα τον Αργέλλε να προσκέψει που να Ε, λοιπόν, για, για όλου του νεοφιλελέ, νεοέλληνε, νεόπλου για τους που για τη Μακεδονία, που βγήκαν με τόση ευκολία να βρουν όπλα, για τον άλλον που φώναζε την Αίγυπτο στη βάρκα, που καταπίνουν να μάστα με, με τόση ευκολία, ότι του πλασάρουν όλη η αυλική, η φαλακρή, όλο αυτό το σύρφετο, θα μου βάλει στο γυμνό βασιλιά από Χατρίξ, παρακαλώ. Παραγγελία το Σαββάτο, το Αγίπτω. Τον πολιτισμένο? Ναι, τον πολιτισμένο. Έγινε. Ένα ε, αγαπημένο σου. Τον Αποστόλ. Εγώ είμαι. Ρατσιστή ήσαι, ρε φιλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί και ο Καρατζαφέρη με αυτά και με αυτά πήρε 6%? 5. Σοβαρά. Γιατί. Ε, ο Άδωνη κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστή. Συγγνώμη να συγκροτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω έξι παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιους υπάλληλους Μένου σε ένας, Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντίρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντίρια. Καντεμιά λίγο αυτό, μια έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατιστή όμω. Είσαι όμω γιατί τηλέφωνο 10 μέρες, να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει ρε φίλε. Ε, αφού είσαι γύφτο συγγνώμη, δεν ξέρω πήγανε Πήγανε Με τους δικούς μας Με τους δικούς μας Ποιους δικούς μας έδινα σήμερα Με... Δημίκη, Α, Τα Μπαλαμά Μπαλαμό αλλά Έλληνας Ωραία Άμα πόλη πόλεμοι θα πάνε φαντάρι Θα πάνε Θα πάνε Τι θα κάνουν θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο δεν είμαι γύπτο τέτοιο. Α, τι γύπτο, σε καρέκλε. Όχι. Τι γύπτο. Σίδερα, έχω πάντα, μέταλα. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α και... όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 400 το γραμμάριο χρυσό. Τόπια σα. Είμαι γύπτο πολιτισμένο, δεν είμαι. Ναι, το τι μαλακή. Ωραία. Μαλακή δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ιδέα. Για αυτόν τον λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάνε να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, να μα εξαιρέσουμε. Για του πατέμου που εγώ έχω να βάλω ένα φωτοβουλταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλω γιατί λέει, δεν δίνουν άδεια και σε εμά και πέστε το χλίδι. την τράπεζα η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι, Τι είναι, Ο ιδιοκτήτη στο σπιτιών μα είναι, Τι είναι. Θέλω αφιέρωση την Παρασκευή, ε, Λίγο μαχερίτσα του ο Ταύρο. Εκεί που λέει ότι ρε, δεν πάει καλά αυτό ο κόσμο. Απ' την αρχή κατάλαβα πω πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρο. Κλεισάν του δρόμου γύρω μου και εγώ. Προκλητικό σου χορευτή. Θα κλαίσει το τέλο. Με πάει καλά αυτό ο κόσμο. Μαζί με το μίξ ε, από τα αεράκια και το αλκίνο ε, ανήδικα, του Λέκα που λέγεται διαφορετική. Γέφυρε χτίζουμε. Φράγματα κρεμίζουμε. Γιατί φυρέ χτίζουμε πράγματα γρεμίζουμε. Γιαφυρέ χτίζουμε. Φραγματικά γρεμίζουμε. Έφιε χτίζουμε. Φραγματά να γρεμίζουμε. Και πάμε να πάρουν το ξεκαρμένο τηλέφωνο και δεν βγάζουν να μην γραμμή. Τι, τι γίνεται, Επιβάλουν ε, μάσκα. Ε, επιβολή ε, τεστ χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων σε ποια χώρα γίνονται αυτά, Μ' αρέσει που θεωρεί αυτόν μη ψεκασμένο. Μπράβο. Εγώ ψεκάζομαι μόνο μου, ρε. Αχ. Πριν βγω από το σπίτι, Για ψεκαζο, να ξέρει. Ναι, ναι, να, μην, να ξέρω τι μου ρίχνω. Να μην τρώω τι ψεκασίε τώρα, τις άλλες, τις Ναι, άντες, όχι, στο άλλο βασικό σπράγμα. Χθε έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Που στο οποίο συμμετείχε με κάποιο τρόπο ένα μικρούτσικο. Ποιο από τα δύο λε είναι. Τι πιο από τα δύο. Το Μακρόνισο, έλα, πάμε. Α, νομίζω είχε και στα δύο μικρούτσικο. Απλά στη Μακρόνισο είχε το μικρούτσικο τον καλό. Ναι, ποιο ήταν το σημαντικό από τα δύο για ε, νομίζω γενικά α πούμε σε αυτά. Για του Ωραία, για αυτόν τον λόγο λοιπόν παίξα μου την Παρασκευή το χρόνο με τη Μαρία τη το θό... για να στην Μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα. Μη, μη, μη, μη,